Καλή σα μέρα κυρίε μου και κύριοι. Καλή σα ημέρα από το ράδιο Άρτα του 101,5. Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε παρέα καμιά ωρίτσα. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. για τις δικές σας παρατηρήσεις. τι δικέ σα παρατηρήσει. Απέτσω κοψίματα, ό,τι θέλετε. 2681-4060. Με τι έχουμε σήμερα κυρίες μου και κύριοι Βάρεσαν οι καμπάνες Βάρεσαν οι καμπάνες Είχαν να βαρέσουν έτσι Από την ε, άλωση της Τροπολιτσάς Όπου μπήκε Καβάλα Στάλο Κολοκοτρώνης Βάρεσαν οι καμπάνες Κυρία μου και κυριέ μου στο Άγιο Όρος Πήγαιναν οι καμπάνες Πέρα δόθε σου λέω Ανέβηκε για την ε, Για το τάμα του Ο αρχιγός. Χωρίστε παρακαλώ. Επίσης, να είσαι καλά Κώστα μου, να σε καλά. Ακούσατε τις καμπάνες εσείς εκεί. Δεν ακούσατε τις καμπάνες από το Άγιο Ορός. Ακαλά εσείς είστε ματιά νυχτο. Μελικάτσι, να σας τα πω άκου περίμενα. Έλα. Αυτές βαράνε πολλά χρόνια εδώ. Ε, καλημέρα καλημέρα Κώστα, καλημέρα Κουζάνη Καλημέρα όσους, όσους φίλους ακούνε και πέρα από εδώ Από, την, από τις αιώνιες καμπάνες Βάρασαν οι καμπάνες σου λέω Βάρασαν οι καμπάνες Είδες πάντα Όπως μας είπε και ο Ο αρχηγός Όταν έχουμε πρόβλημα Τώρα δεν ξέρω που το είδε το πρόβλημα Μάλλον έτσι τα λέει αυτά Προστρέχουμε σε εσάς Σε ποιους εσάς Στους παπάδες, και αλλά ξέρεις ποιο είναι το σου λέει δεν γίνονται θαύματα σήμερα το θαύμα που συνετελέστη εκεί πάνω δεν το είδατε να οι κάμερες να ε, ε, οι δηλώσεις να οι εκλεκτοί του Θεού και των ανθρώπων και το θαύμα Ή και και να σπαπάς ε, και μοναχός περίπου 350 ετών και είπε στον αρχηγό, στον κύριο Σαμαρά Προσεύχομαι και θέλω να σας αγκαλιάσουν όλοι οι Έλληνες Και τσακ έγινε το θαύμα Εγώ θέλω να τον αγκαλιάσω Θέλω να τον αγκαλιάσω Εσύ δεν θέλεις να τον αγκαλιάσεις Όχι ειλικρινά Πάρε με ένα τηλέφωνο και πες μου δεν θέλεις να τον αγκαλιάσεις Και μετά σου λέει Δεν γίνονται θαύματα σήμερα Φαντάσου τώρα τι πίνει αυτός ο Μπάρμπας εκεί πέρα Τι Μπάρμπας αυτό είναι... Τι έχει πιεί να πούμε Για να κάθεται να λέει στο Σαμαρά Ότι θέλει και προσεύχεται Να τον αγκαλιάσουν όλοι, όλοι οι Έλληνες Και τσακ Έγινε το θάμα σου λέω Θέλω να τον σφίξω στην αγκαλιά μου Εγώ προσωπικά δηλαδή Την, α, να κι άλλος Αγκαλίτσας <laughs> Μα πρέπει να τον πάρεις αγκαλιά πρώτα Για να του κάνεις αυτό που λες <laughs> Δεν γίνεται χωρίς να τον πάρεις αγκαλιά Αγαπητέ μου τεχνικά Δεν γίνεται χωρίς να τον πάρει αγκαλιά <laughs> <laughs> Έλα έλα για για, για. <laughs> <laughs> Να σε καλά καλημέρα, <laughs> καλημέρα. <laughs> Αυτός εδώ ο τηλεακροατής Θέλει λέει να του κάνει... Yeah, ...γουουτσουγούτσου θέλει να του κάνει. Αλλά δεν γίνεται σου λέω τεχνικ... τεχνικά. Δεν γίνεται. Πρέπει να τον πάρεις αγκαλιά πρώτα. Πρέπει να, να τον σφίξεις την αγκαλιά σου. Δεν φαντάζομαι ότι σε έπιασε κι εσένα το θαύμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Μιλάμε για θαύματα τώρα. Κυρία μου και κυρία μου. Φαντάσου τώρα. Βέβαια η εκκλησία όλους τους δέχεται. Και καλά κάνει δηλαδή. Εξάλλου... Ανοίξαμε και σας περιμένουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια Ένα, ε, Κοιτάξτε τώρα ποιος, το, ποιος είναι χριστιανός Αυτός είναι χριστιανός ε, Είναι ένας άνθρωπος Ο οποίος είναι συμμέτοχος Σε πάνω από 5.000 δολοφονίε, δολοφονίες Έτσι Είναι χριστιανός ο άνθρωπος Είναι άνθρωπος του Θεού Είναι άνθρωπος της κοινωνίας Δεν είναι σαν εσένα και σαν εμένα με Μησαλόδοξε είναι ένας άνθρωπος, άνθρωπος ναι λέμε τώρα, ο οποίος ευθύνεται για, το, για τη σφαγή κυριολεκτικά χιλιάδων, χιλιάδων Ελλήνων οι οποίοι δεν έχουν αυτό το οποίο μπορεί να τους κάνει να, να επιβιώσουν όχι να ζήσουν πια το μεροκάματο Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν, ενώ έχει πληρώσει μια ζωή για να η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτή τη στιγμή με το έτσι γουστάρο, σε έχει πετάξει στον κεάδα είναι ένας άνθρωπος που ανάγκασε Μηριάδες λαού να τουρτουρίζουν Χειμωνιάτικα Είναι ένας άνθρωπος ματιά, Αυτός ο άνθρωπος αυτός Κι όμως αυτό το, το, το, το, το, το Ο κύριος αυτός Είναι χριστιανός Και δεν είναι μόνο χριστιανός Στο δείχνουν κάμερε, κάμερες οι καμπάνε, Ο καλόγερα εκεί εύχεται να τον αγκαλιάσει όλο ο κόσμος και έγινε το θαύμα Και θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε Αυτός είναι χριστιανός μεγάλε και έχει εξασφαλισμένη την καρέκλα του πρώτου τραπέζι πίστα στον Παράδεισο. Εσύ, εσύ μισαλόδοξε, ο οποίος, α, δεν σου λέω ότι κάνεις και τίποτα, απλά μπορεί να μην συμφωνείς με αυτή την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης αυτών των χριστιανών, έχεις εξασφαλισμένο τραπέζι στην πίσα κάτω, στην κόλαση. Δεν είσαι χριστιανός εσύ και θυμάμαι τώρα και εγώ δεν είμαι χριστιανός ε, ε, που είπε μια, σε μια εκκλησία ενό χωριού κάποιο. κυρία μου και κυρία μου δεν είναι θέμα παραλογισμού πια είναι θέμα, αυτή είναι θέμα αποδοχής δεν θα έλεγα ανοχής ε, ανοχής ενός λαού ο οποίος για να πάει να πάει ένα ο, ταξίδι για κάποιους λόγους σου λέω εγώ για δουλειά, για αναψυχή λέμε ρε παιδί μου τώρα Μέχρι τη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα α πούμε θέλει 60-70-80 ευρώ Πόσα θέλει ε, διο, διόδια Ξεχάσαμε πολύ απλά Ότι πήγε Δηλαδή θέλει γύρω στα 150 ευρώ Δηλαδή θέλει χοντρικά 50.000 δραχμές Απευθύνομαι σε αυτούς που μεγαλώσανε Και συνδιαλλαγήκανε με τη δραχμή το, το, το βάζετε καθόλου στο μυαλό σας Θέλει 50.000 δραχμές 50.000 δραχμές να κάνει ένα ταξίδι μέσα στα όρια του γεωσυστήματος που λέγεται Ελλάδα. Να πάει δηλαδή να δει τη μάνα του, τον πατέρα του ξέρω εγώ να πάει, να, να πάει για κάποιο λόγο και να έρθει. Μουσική Δεν είναι θέμα πια ανοχής. Είναι θέμα αποδοχής. Μουσική οι Έλληνες στα πόδια τους Προατήσει εδώ πέρα πιανού θεού Παιδί είναι αυτός ο τύπος Και πιανού παιδί, θεού παιδιά ήταν Αυτοί οι άνθρωποι Οι οποίοι Άφησαν τούτο το, το, το μάτιο εδώ κόσμο Από τις ενέργειες Αυτών των χριστιανών Τι να σου πω τώρα να χρησιμοποιήσω Το τετριμένο τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού και τέτοιες άλλες αρλουμπολογίες ε, Φίλε μου το θέμα είναι κατά την προσωπική μου άποψη ότι δεν είναι πια θέμα ανοχής είναι θέμα αποδοχής διότι ότι και να πεις τώρα και εσύ και εγώ και κάποιοι ολίγοι οι οποίοι ε, δεν συμμετέχουν στο πανηγύρι της, αυτής της χριστιανοσύνης είναι φωνή βοόντος φωνή βοόντος μιλάμε κανονικά φωνή όντω. και το θέμα είναι ότι όριστε παρακαλώ ε ε παιδιά Ιρεμίστε ρε παιδιά ηρεμήστε. τώρα σας λέω κι εγώ Αυτό που σας λέω Εσείς δεν πρόκειται να ηρεμίσετε Δεν πρόκειται να ηρεμίσετε ποτέ Με αυτά που βλέπετε γύρω σας Με αυτά που υφίσταστε Και με αυτά τα οποία Συμβαίνουν Είδατε όμως Τα πανηγύρια Της εικόνες Αυτής της δημοκρατίας Η οποία Θέλεις δεν θέλεις <Γυτή> Αυτοί οι Αθηναίοι ας πούμε τώρα Κάνουνε γκάλωψη στην Αθήνα Και θέλουν τον καμίνη. Τρελαίνονται για τον καμίνη. Οι Αθηναίοι, οι Αθηναίοι ναι. <Γυτή> Τέλος πάντων αυτή η εικόνα Αυτή η εικόνα Αυτής της Ξεφτύλας η οποία εξελίχθηκε Στο περιβόλι της Παναγιάς το οποίο περιβόλι της Παναγιάς έχουν δικαίωμα μόνο να κόπτουν φρούτα οι Σαμαράδες, οι Κουρελοβενιζέλη και άλλοι και οι παλαμακιστές τους, μην το ξεχνάμε αυτό έτσι tree, but... λοιπόν σε αυτό, σε αυτό το περιβόλι έχουν μόνο αυτοί δικαίωμα να κόπτουν φρούτα και να τα γεύονται all... διότι είναι ε, καλή υποτακτική και τύραννη <Το> απέναντι στους συνανθρώπου τους το τύραννοι δεν είναι τίποτα, γιατί πια είναι και δολοφόνι. Είναι και δολοφόνι. Μη την ακού βαριά την κουβέντα. Διότι δεν μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή αυτό το προσώπατο να στο παίζει χριστιανός, οι παπάδες να πανηγυρίζουν, να βαράνε τις καμπάνες και να σου λέει ότι με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε στα πόδια μας. Ο Θεός τελικά βοηθάει εσένα και τους παλαμακιστές σου από βλέπουμε διότι όποιον δεν έχει υποκύψει στη λέλαπα του, ηλίθ, του άθλιου μυαλού σας, του άθλιου υποτακτικού γερμανοτσολιάδικου μυαλού σας, τον έχει πετάξει στα ζήτητα ο Θεός σας στα πόδια σας στεκόσαστε εσείς οι οποίοι έχετε φάει τον άμπακο από τα καντήλια της, της Παναγίας λοιπόν και πετάξατε στον κεάδα Ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκύψαν στους, στις εξεφτελισμένες απαιτήσεις σας τόσα χρόνια. Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν στέκεσαι στα πόδια σου Σαμαρά. Το ότι έσφαξε τη σύνταξη του Γέροντα για να κονομάσεις εσύ και οι, οι, οι λεγόμενοι δανειστές, κατ' εμάς ο Θεός του την έκοψε τη σύνταξη του συνταξιούχου. Ο Θεός απέλησε τον εργαζόμενο και δεν έχει μεροκάματο. Ο Θεός έκλεισε ό,τι ιδιωτική πρωτοβουλία υπάρχει στην Ελλάδα. Ο Θεός τα έκανε αυτά. Και στο κάτω κάτω τι Θεός είναι αυτός. Τι Θεός είναι αυτός που χαϊδεύει εσάς μόνο. Το δικό σας Θεό επιβάλλεται εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Το δικό σας Θεό. Άιτε μην πω τίποτα παραπάνω για το δικό σας Θεό. Και μην πάρουν παραμάζωμα οι χριστιανούμπες οι νοικοκυραίοι. Παρακαλώ. Έγραψα εκεί, στο, στο. έγραψα το λάδι το λάδι είναι για να, για να το τρώνε αυτοί να το βάζουν στα, στα καντήλια του, αυτή είναι και αθάνατη οι δικοί μας αυτοκτονημένοι οι, οι άνθρωποι τους οποίους δεν ξέρουμε ούτε το όνομά του όπως έγραψα και στο Αρθράκι δεν περισσεύει λάδι για το καντήλι τους το φάγαν κι αυτό τα λαμό για τύπου Σαμαρά και η παρέα τους και οι παλαμακιστέ τους μην ξεχνάμε τους παλαμακιστές τους μην ξεχνάμε αυτού που αυτή τη στιγμή σε, σε όλες τις ε, τοπικές κοινωνίες τρέχουν πίσω από αυτά τα σκρουμπούσκουλα να τα πούμε έτσι για να τα κάνουν σωτήρες να τα κάνουνε, να σε σώσουν από τίρε μεγάλη ακριβώς από τι να σε σώσει ο, ο εντόπιο Σαμαρίσκος της κάθε κοινωνίας από τι να σε σώσει Α από τα λιπτά που θα στέλνει η κεντρική διοίκηση Α από τα λεπτά τα Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Βέβαια ο Θεός των δανειστών δεν μας επιτρέπει παρακαλώ Μουστά. Μουστά. Λέει, καλά λέει εδώ ένας φίλος να πούμε η θανατική καταδίκη δεν είναι καταργημένη στην Ελλάδα δεν είναι και έχει απόλυτο δίκιο Δεν είναι καταργημένη στην Ελλάδα Η θανατική καταδίκη Έχουμε τους εκτελεστές Καθημερινά Φάτσα κάρτα Οι οποίοι βγαίνουν Με ενχορδές και οργάνεις Και μας λένε ό,τι μας λένε Και βέβαια Ο Θεός, ο δικός τους Τους προστατεύει, τους ταΐζει καλά αλλά ο Θεός που προστατεύει και ταΐζει και τους λεγόμενους δανειστές ε, δεν μας στέλνει καλά νέα όχι μόνο δεν θέλουν ελαφρύνσεις ακόμα και αν υπάρχει πλεόνασμα, λέμε ρε παιδί μου πλεόνασμα ξέρεις τώρα αλλά και πιο συχνά μας λένε ότι θέλουν την, ε, την εμπλοκή της παγκόσμιας τράπεζας στην περίπτωση τη Ελλάδας και έρχεται η Τρόικα Ζητώντας πρόσθετα μέτρα 7,5 Για το 15-16 Αυτό είναι ο Θεός τους Ο Θεός τους είναι ακριβώς αυτός Και με τη βοήθεια του δικού του Θεού Του δικού του Θεού Που πήγε ο Σαμαράς και η παρέα του Να πούμε με την Πανοκρουσίες Και προσκύνησε Τα κάνουν αυτά τα πράγματα Γιατί αν ξαμολυθεί κανένας Θεός Σαν το φίλο εδώ που πήρε τηλέφωνο Και θέλει να αγκαλιάσει με άλλο τρόπο του Σαμαρά Δεν θα βρίσκουν τρόπο να κρυφτούνε αλλά τελικά αυτό ο Θεό, μάλλον είναι νικημένο αυτού του φίλου που πήρε το τηλέφωνο. Κατάλαβε, θέλουν 7,5 δι και άλλα μέτρα. Και άλλα μέτρα. <Συλίδι> θέλουν 7,5 δι. <Συλίδι> <Τι> ελα... <Συλίδι> <και> θε... <Συλίδι> όχι ελαφρύνσει. Σου πετάνε τώρα λόγω. Περιμένουν εκλογέ οι άνθρωποι. Έχουν 4 μήνε τώρα προεκλογικού αγώνε για καλικρατικέ και για ευρωβουλές Κατάλαβε, έχουν προεκλογικού αγώνε οι άνθρωπε. Το θέμα είναι ποιο μπορεί να κάνει ποιο άνθρωπος ο οποίος στέκει στα λογικά του αυτή τη στιγμή και χαροπαλεύει ουσιαστικά για να επιβιώσει μπορεί να κάνει προεκλογικό αγώνα Μόνο οι χορτασμένοι μπορούν να κάνουν προεκλογικό αγώνα Μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν εξασφαλισμένες 4-5 γενιές από τον ιδρώτα τους Δείξε μου έναν εσύ που κάνει προεκλογικό αγώνα και δεν έχει αύριο να πούμε να πάει να πάρει στο παιδί του γάλα έχει να... να πάει να πληρώσει διόδια. Δείξε μου έναν. Θα ήθελα να τον δω έναν τέτοιο. Παρακαλώ. Εχουμε κατοχή λες, εσύ τώρα έχουμε κατοχή Εσύ λες ότι έχουμε κατοχή Το θέμα είναι μένα Θέλω να μου δείξεις έναν που κάνει προεκλογικό αγώνα και δεν είναι εξασφαλισμένη αν την πω έτσι ορθά, κοφτά η κολάρα του Δεν είναι εξασφαλισμένη Έναν που να έχει την αγωνία του αύριο για το σπίτι του για το θέρμανσή του για το παιδί του, για το φαΐ του για την ασφαλιστικά του, έναν, έναν έναν, έναν, Πάρε με τηλέφωνο και πες μου ο τάδε Αγωνιά αυτή τη στιγμή Αν θα υπάρχει αύριο ο ίδιος το παιδί του Τι προεκλογικόν αγώνα να κάνει αυτός Με ποιον και γιατί αδερφέ μου Δείξε μας ένα Έναν σου λέω Από που πάρε με τηλέφωνο ακούει η Κοζάνη Αυτή τη στιγμή και πε μου Επειδή δεν τους ξέρω εκεί. Γιατί αν μου πεις από εδώ θα σου πω Ναι μη βράσεις ε, σου πίτσα Έχουμε γλαρό σου. Πάρε με τηλέφωνο την Κοζάνη Και πες μου ο κύριος ε, Για λουμπογλού τον λένε είναι σφαγμένος και είναι υποψήφιος να έρθω να τον αποσφάξω και εγώ να τελειώνουμε να... <Το> ο Θεός του Σαμαρά μέσω του Ιστιντού του Λεβί, το θυμόσαστε το Ιστιντού του Λεβύ τα λέγαμε πριν καιρό που έχει έρθει στο μέγαρο της Μουσικής μας λέει ότι το ελληνικό χρέος είναι ο θεός τους αυτός Όχι μόνο δεν θα μειωθεί Αλλά θα φτάσει το 15% Το 208% του ΑΕΠ Αυτά στα λέει το Ιστιντούτο λεβί. Είναι κομμάτι Της, ε, πω, της αγιοσύνης Των ε, αυτών Του Σαμαρά και της παρέας του Κάναν έκθεση Κατάλαβες Ετήσια, μελέτη Λοιπόν και σου λένε οι ίδιοι Ότι όχι μόνο δε, τι να μειωθεί, από πού να μειωθεί Εδώ για ψήλου πίδημα να πούμε Πετάς ε, ε, Απλώνεις το χέρι Πέρα από αυτά που σου κανονίζει ο Σόιμπλε και η παρέα του Και όχι μόνο αυτό Α, Πες ότι αλλάξαν τα πράγματα και έρχεται ο Αλέξης πώς μας είπε ότι θα, το, θα βρει πακέτο ανάπτυξης Από την κεντρική τράπεζα Ή από αλλού Ή από αλλού Κατάλαβες, οπότε Με το πακέτο ανάπτυξη Του Αλέξη που δεν θα είναι δάνειο θα μειωθεί το... το χρέος σου μεγάλε Τι να σου πω <σχ> <σκίδι> ναι. <σχ> Τι να σου πω το, το, που θα σε, το που θα σε χώσει Το πως το είπες άστο τώρα σου δω. Άστο τώρα σου λέω: Πού θα σε χώσει. Διότι ο, ο, ο ίδιος ο βουλευτή του, δεν ξέρω αν μέσα από τι ε, κοδωνοκρουσίε του Σαμαρά δεν άκουσες πως ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταθάκη την Παρασκευή, την ώρα που προσγειωνόταν τα ελικόπτερα, χάλευε τώρα τι έξοδο να πετάξουν τα μόλη την κουμπανία να πάνε στη Θεσσαλονίκη, Άγιο Όρος. Δηλαδή θα λειτουργούσε δύο μήνε ένα νοσοκομείο με τα έξοδα που κάναν η πηγαίνοντας στο ο βουλευτής λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταθάκης, την Παρασκευή, μας δήλωσε ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι η πιο μικρή στην Ευρώπη. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά αυτός. Δεν είναι βουλευτής της Τρόικας ή του Σόιμπλε. Και επανήλθε λέγοντας, να μας το τονίσει δηλαδή, να μην το ξεχάσουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει παραμονή στο ευρώ και ότι μετεκλογικά θα υπάρξουν συνεργασίες στον πολιτικό χάρτη που σήμερα δεν είναι ορατέ. Ναι, φέξε μου και γλίστρισα, γαργάλαμε Λες και δεν το βλέπουμε Λες και δεν το ξέρουμε Λες και δεν τα έχουμε πει Λοιπόν, τώρα ε, εμείς δεν θα νιώσουμε καμία έκπληξη Με το ποιους θα κάνει σου ο, ο Αλέξης και η παρέα του Για να κυβερνήσει επιτέλους Το θέμα είναι αυτό που προσωπικά λέμε Τελειώστε παιδιά Τελειώστε να ξέρουμε με ποιου έχουμε να κάνουμε Όσο δεν το τελειώνεται κι όσο οι ομάδες, οι ομαδούλες, τα κόμματα, τα κομματίδια, οι πατριώτες, οι αντιπατριώτες, οι έτσι, οι νεφελί, οι ελοχίμ φτιάχνουν ομάδες, τόσο θα σφάζεται περισσότερος λαός. Τόσο θα σφάζεται περισσότερος λαός. Αυτά μας είπε λοιπόν την Παρασκευή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σταθάκης. Κατάλαβες που θα βρει τα λεφτά ο, ο Αλέξης με το, το, είπαμε, το αναπτυξιακό πακέτο, δεν το λένε δάνεια τώρα. Αφού περάσαμε καιρό τώρα με τους σωτήρες, τους εντόπιου που διαλέγουν, που βάζουν να μασώσουνε, Σήμερα δίδεται από το Ακροπόλ θα δώσει ο Αλέξης το επίσημο σύνθημα για τις εκλογές Διότι δεν έχουμε άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή, μόνο τις εκλογές έχουμε Και το σλόγγαν είναι μνημόνιο αντιμνημόνιο δηλαδή, ο Αλέξης είναι αντιμνημόνιο Αν δεν το κατάλαβες Θα ξεχωρίζω εγώ δηλαδή γιατί εσύ δεν τα καταλαβαίνεις Και η άλλη είναι μνημόνιο Κατάλαβες μεγάλα τώρα Ο Αλέξης, ο Σταφάκης, όλα αυτά τα παιδιά Είναι αντιμνημόνιο Και οι άλλοι απέναντι είναι μνημόνιο Κατάλαβες Ότι τελικά Αυτοί όλοι είναι παιδιά του Ιδίου Θεού <Το Ακριβώς του Ιδίου Θεού αυτό, το αναπτυξιακό πακέτο, το, αυτό που, που έλεγε για τα 20 δις Μαστόπο Σόιμπλε, βέβαια, δεύτερος ήρθε ο Αλέξης Βέβαια, το, το ονόμασε αναπτυξιακό πακέτο Βέβαια, έχεις δίκιο απόλυτο Βέβαια, ενώ βαράνε οι καμπάνες ενώ πάνε και έρχονται τα ελικόπτερα και ο, και ο Θεός βοηθάει τους Σαμαρά, ο Θεός του δηλαδή βοηθάει τους Σαμαρά να στέκεται στα ποδάρια του αυτός και οι παλαμακιστέ του και όλη αυτή η κατάσταση Λέμε τώρα παιδί μου ότι εσύ δουλεύει σε μια εταιρεία και σου προσφέρει ως εργαλείο ένα αυτοκίνητο Ένα κατσαβίδι, κάτι σου προσφέρει ως εργαλείο για να δουλέψεις Έλα που αυτά όλα θα φορολογούνται με επιτόκιο που θα ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδας Οι προκαταβολές μισθού, έχει μια ανάγκη ρε παιδί μου, εσύ. Λέμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ευτυχία εκεί καταντήσαμε να έχουν ακόμη δουλειά Και το αφεντικό σου η εταιρεία σου είναι καλή και πας και λες θέλω θέλω τρει-τέσσερι μισθού μπροστά να χτυπήσω ξύλο γιατί ξέρω εγώ έχω μια ασθένεια Να αντιμετωπίσω κάτι Αμ δε θα σταφορολογεί αυτά θα σταφορολογία αυτά η, η πως να πούμε η θεόσταλτη γιατί είναι θεόσταλτη πια Με τη βοήθεια του Θεού κυβέρνηση του Σαμαρά για να σταθούν στα πόδια τους Κατάλαβες, αν πάρεις, παράδειγμα, τέσσερις μήνες προκαταβολή μηνιαίου μισθού 1.500 ευρώ, δηλαδή πάρεις 6 χιλιάρικα, θα θεωρηθεί ετήσιο εισόδημα αυτό και θα φορολογηθεί ντάγκα της ντάγκα τη με, με το ποσό που αντιστοιχεί σε 2,5-3% τόκους. Στο φορολογητέο εισόδημα επίσης θα προστίθεται και παροχές σε είδος, αν σου δώσει εταιρεία, δηλαδή κινητό τηλέφωνο, να κάνεις τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, για να συνονοείστε Είσαι στο δρόμο εσύ, είσαι, είσαι, κάνεις ένα τέτοιο επάγγελμα Θα βαραίνουνε τους εργαζόμενους αυτά Με φόρους έως και 42% Τι θεός είναι αυτός Τι θεός είναι αυτός που τους κάνει Κάνει αυτά τα τέκνα που βοηθάει σαν το Σαμαρά και τους άλλους Να σκέφτονται τέτοια μέτρα Τέτοια μέτρα Και με τη βοήθεια αυτού του Θεού Στέκονται στα πόδια του Κατάλαβες μεγάλε Γι' αυτό κόψτε αυτά τώρα Ξέρω ότι τι θα κάνεις αν έχεις εργαλεία τα οποία σου παρέχει η εταιρεία για δουλειά Δηλαδή το φορτηγό που του δίνει κάποιος ενός να πάει στη δουλειά είναι εργαλείο Παρακαλώ Καλημέρα Ρέψε να έχεις και άρπα Το είπε ο ίδιος αυτό Δάσε <Υ> <Υι sarc immersion> καλά, δάσε καλά. Καλημέρα. Ορίστε, δεν μιλάει μόνο ο Σαμαράς με τον Θεό, μιλάει και ένας φίλος τηλεκτροατής που και του είπε ο Θεός, <Φι Πίσθυ heartfelt> κλέψει να έχεις και άρπαξε για να φάσει. Μπράβο, αυτός τελικά είδες και άλλον τηλεκτροατή έχουμε. Αυτά λοιπόν είναι εργαλείο τελικά το φορτηγό, η πετονιέρα, ξέρω εγώ, το φορτηγό που κουβαλάει κοτόπουλα, ξέρω εγώ, αρνιά σανό, τι κουβαλάει. Είναι εργαλείο, πρέπει να τα ξεκαθαρίσετε Αυτά να ξέρουν τελικά τους συμφέρει τους ανθρώπους Να κάνουν αυτό το επάγγελμα Ή να πάνε να την πέσουνε να πούμε με τα πόδια προς τα πάνω Βέβαια τέτοιο πρόβλημα δεν είχε, κανένα, δεν είχε κανένας Από τα παιδιά του θεού του Σαμαρά Από το Υπουργείο Οικονομικών Οι οποίοι έβγαλαν 1,32 εκατομμυριάκια ευρώ στο εξωτερικό ε, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών ήτανε, Εκεί κυκλοφορούν τα λεφτά. Σιγά τα λεφτά τώρα: 32 εκατομμύρια ευρώ. <Το> λοιπόν, επίση άλλοι 50 λέει υπάλληλοι πολεοδομιών, κυρίω τη επαρχία και εγώ, έβγαλαν 12 εκατομμύρια από το μισθό του. <Το <Το Είπα να καταθέσουν εκεί στην Ελβετία και 12 εκατομμύρια να τα έχουν για ώρα ανάγκης Μην χρειαστεί να ανάψουν και κανακαντήλι σε κανένα ελβετικό Θεό. <Το> Άνθρωποι είναι του κόσμου. Μεγάλε δεν ξέρω το κοντέρ αυτή τη στιγμή πόσα λένε για την Ελλάδα τη χρωστάει ξέρω εγώ 750 δις ξέρω αυτές τις αρλούπες, δεν ξέρει που χρωστάει κανένας Χρωστάμε όσα θέλουν η σόιμπλε και η παρέα του όπως, το, όπως γνωρίζεις αλλά έχουν τα λεφτά που έχουν φάει εδώ αυτοί όλοι τα παιδιά του Θεού μιλάμε ξεπερνάνε κάθε λογική έτσι. ξεπερνάνε κάθε λογική διότι έβγαλε κλ... ο, ο υπάλληλο, πώ τον έλεγαν εκεί που πιάσαν του Υπουργείου Οικονομικών ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Έβγαλε και ο κλητήρα ευρώ. Ο κλητήρα που τον έχουν στην πόρτα να λέει πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο. Πώ, δεν θα έβγαζε και αυτό. Από το μισθό του όλα. Όλα από το μισθό του μεγάλε. Και εντωμεταξύ είναι και ένα θεό αυτό. Ο οποίο του προστατεύει, ρε παιδί μου. Του προστατεύει. Πέρσι τέτοιο καιρό φλεβάρι εδώ στην περιοχή μας, <Και> θα βοούσαν λέει οι ιστορίες από τα εγκεφαλικά που έπαθε ένας οικονομικός εισαγγελέα στα Γιάννενα, <Και> ακούγοντας τις ιστορίες εδώ του ε, μιας δημοτικής παράταξης. Ο εισαγγελέα έπαθε εγκεφαλικά και το Φεβρουάριο θα γινόταν εδώ της τρελής και ό,τι άκουσες εσύ στο Βελβεντό απάνω στην Κουζάνη, άκουσα και εγώ εδώ που είμαι στον ίδιο τόπο. Τους προστατεύει ρε παιδί μου, τους αγαπάει, είναι παιδιά του. Ο Θεός τους προστατεύει αυτός. Τρισίμισι δις σου ζητάει φέτος το ίδιο θεϊκό κράτος. Ε, αν έχει ακίνητα, είναι λέει τρία εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακίνητων και δώστε μα ρε παιδιά, 3,5 δις θέλουμε από εσά. Επίσης, δυόμισι εκατομμύρια οφειλάτες του ελληνικού θεϊκού δημοσίου μπαίνουν στην τελική φάση να χάσουν τις ιδιοκτησίες τους με μαζικές κατασχέσεις ακινήτων. Αυτός είναι Θεός. Αυτός, διότι πρέπει να έχει πολλά ακίνητα αυτό το κράτος για να στέκεται στα πόδια του. Να έχει μπετά και πώς θα τα αποκτήσει με μαζικές κατασχέσεις ακινήτων. Είναι ένας Θεός ο οποίος θα σήμερα. Πέ στο ρε παιδί, έλα, έλα, έλα σταματάω, το βουλώνα, το βουλώνω, βουλώνω. έχει δίκιο ρε παιδί. Η Παναγία άστεγη ήταν η σύζηνο του Θεού. Έχεις δίκαιο ρεπέ τη λέκρατη, εκεί καταλληγουν όλα. Το, ρε τη λέκρατη και μέσα σε παιδί μου. Πέσ το, το, γιατί τώρα βγήκε <χει> και το άλλο παιδί του Θεού. Παπαντρέου Και είπε το πλεώνασμα είναι δικό μου Αμάρε Γιώργο θα το φάς και αυτό ο, Δεν το είπε με τέτοιο λόγο ε, κα, Καταλάβες ε, ότι, Εντάξει να φάει και το πλεώνασμα Ψηλά είναι το πλεώνασμα Τι είναι, Πόσα είναι 700-800 εκατομμύρια Σιγά τα λεφτά να... Είπε ότι το δημιούργησε αυτός με τις πράξεις του Να τέτοια ακούς και ψάχνεις Το Θεό να του πεις Με συγχωρείς καλά ρε Θεέ όταν μοίραζες μυαλό Εγώ κράταγα ομπρέλα να πούμε Όλο τον Παπαντρέο και τους Σαμαρά το στα δικά σου παιδιά Αααα Ο Θεός Αποφάσισε κυρία μου και κυριέ μου Χωρίστε παρακαλώ Ναι να τον αγκαλιάσεις Ναι κατάλαβα Ναι Ναι, ναι. Οpa, πατρέο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Δεν μπορώ, πραγματικά, δεν μπορώ να τα μεταφέρω από το μικρόφωνο είναι τόσο ωραία Αλλά δεν μπορώ Έγινε θα μου το στείλει να το διαβάσω Έγινε, έγινε Χαιρετώ, χαιρετώ Μια χαρά για πάπα τι μου λέει εδώ ο άνθρωπο τώρα κοίταξε να δεις Άμα μου στείλει το πείμα ε, Θα, θα, θα τον προσαρμόσω τέλο πάντων να λέγεται και από το μικρόφωνο Γιατί αυτά που μου λες Πραγματικά δεν λέγονται από το μικρόφωνο δηλαδή, Όχι δεν μας πάνε Αλλά να σου πω κάτι Άκου τώρα να πούμε Ο Θεός αποφάσισε να τελειώνει Είχε αφήσει ένα 10% Η Deutsche Telekom Στο... Εδώ στους Έλληνες Στους Έλληνες λέμε τώρα Στο Νοτέ Λοιπόν Και αυ, από αυτό το 10% Το 4% ανήκε και στο Ίκα Το ταλέπορο Ίκα Τέλος λοιπόν Παίρνει και το τελευταίο 10% Η Deutsche Telekom Τα πήρε όλα Τώρα είναι δηλαδή Παίρνουν και το 10%. Τελείωσε. Όχι, θα κάτσει ο Θεό να πούμε να σκάσει ο Θεό. Θέλει, θέλει όλοι, θέλει ρε παιδί μονάστε παιδιά του. Γι' <Κι> αυτό του έδωσε τολή Πάρτε τα όλα, Μόρε. να μην αφήσετε και το 4% στο ΙΚΑ. ούτε ή άλλω άλλοι τα τρώγανε. <Κι> Γι' αυτό διέταξε, λοιπόν, μέσω των. Ε, ε, των Πώ να του πούμε. Των παιδιών του, του Σαμαράκ, να κλείσει οριστικά η χαλιβουργία. Να κλείσει οριστικά η χαλιβουργία. Θα θυμόσαστε ότι τη μέρα που έκλεινε η χαλιβουργία σας λέγαμε την είδηση ο αρχηγός μας, ο, το θεόσταλτο παιδί λοιπόν, συναντιόταν με τον α, διευθυντή της Lidl εκεί για μεγάλη επένδυση η χαλιβουργία τέλος λοιπόν οριστικά ο ασπρόπυργος τέλος τέλος η χαλιβουργία Ελλάδος αλλά μην με στεναχωριέσαι μεγάλε μην με στεναχωριέσαι θα παίρνει να πούμε το παριζάκι πως είπαμε εκεί και το τυρί γκούντα σε καλή τιμή, θα σου δίνει σε καλή τιμή ο, ο κύριος Λίντλ Από την Κίνα, από την Κίνα right. Βάλε από πού θα αγοράζει τα σίδρα Από την Κίνα σου λέω Κάτσε γιατί πνίγηκα. <Τι> λοιπόν, από πού θα αγοράζει τα σίδερα, Απ' την Κίνα θα τα αγοράζει. Ήδη μεγάλη. Απ την Κίνα θα τα αγοράζει τα σίδερα, απ' όλα θα τα αγοράζει. Και βάλε τώρα, χάλευε, κινέζικο ε, θα, εσύ που θα χτίσει κινα θα τα αγοραζει τα σιδερα Που θα αγοραζει και βαλε τωρα χαλευε κινεζικο εσυ που θα χτισεις τωρα γιατι θα σου περισσεύουνε. <Τι> ε, θα φέρεις κάποια από την Ελβετία Θα βάλεις κινέζικο σίδερο μεγάλη Είναι σαν το Μποζολέ σατό λαφίτ Πως το λένε από την Κίνα αυτό Παρακαλώ Το κάνει αντισυσμικό Μου λέει ένας άλλος Εδώ θα εισάγει μπαμπού Μπαμπού Μπουμπού Μπουμπού να κάνουμε εισαγωγή Μπαμπού Λοιπόν Ελινάρα μου τι μας είπαν τώρα ότι οι Έλληνες δεν είναι πιο υπερχρεωμένοι πολίτες στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι μόλις δύο θέσεις μπροστά από τους Γερμανούς και πολλές θέσεις πίσω από τους προηγμένους Καναδούς, Αμερικάνους, Βέλγους κλπ. Τώρα θα σου θυμίσω τώρα εκπομπές πριν τα 4 και 5 χρόνια που λέγαμε για το πως κόβει η λεφτά η Αμερική όταν θέλει να αντιμετωπίσει καταστάσεις. Ε, ειλικρινά. Ε, Δηλαδή βαριέμαι, βαριέμαι και να τα επαναφέρω Στο δικό μου το μυαλό Πόσο μάλλον να κουράσω εσάς το θέμα, είναι, το θέμα είναι Απλά εδώ φρέσκα κουλούρια Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε Έχοντας το μάτι Τουλάχιστον τρεις χώρες Την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία Είδε εσύ να συμβαίνει κάτι τέτοιο Σαν αυτό που βιώνει η μερίδα των Ελλήνων Στην ε, Πορτογαλία ή στην Ιρλανδία Δεν ξέρω το βλέπεις καθόλου αν το βλέπεις, δίχτω μας και εμάς. Λοιπόν, τι λέγαμε λινάρα μου Λέγαμε Λέγαμε Παγαλώ Έλα ρε φίλε, τι κάνεις, καλά είσαι Καλά, ε? έτσι μπράβο Έτσι μπράβο, καλά να ακούω Εξάλλου τώρα παρηγορήθηκες, δεν είσαι πιο υπερκρεωμένος Έτσι Χαιρεστώ, να είσαι <χαιρεθώ>. καλά, καλή σου μέρα Παρηγοριόμαστε όλοι Παρηγοριόμαστε όλοι με την απίθμενη βλακία Που τελικά αυτή την απίθμενη βλακία Τη βλέπουν ελάχιστοι Οι οποίοι δεν ε, Δεν παλαμακίζουν αυτή την κατάσταση Δηλαδή δεν παλαμακίζουν πια κατάσταση Σήμερα ας πούμε Τελειώνουν τα πολυατρία του ΕΟΠΗ Ναι όπως το ξέρεις Μπαίνει Λουκέτο Πως ας το πούμε αλλιώ, Κλειδαριά Ρημάζουν ε, σήμερα, σήμερα που μιλάμε Βάζει στον πάγο τους γιατρούς λοιπόν με το 75% των μισθών τους και οι γιατροί είναι έτοιμοι για κατάληψη και ο Μπουμπούκος του ζητάει με υπεύθυνη δήλωση υπεύθυνη... ακούστε τώρα από τους μη καταληψίες για να χρεωθούν μέσω εφορίας οι καταληψίες αν διαπιστωθούν ζημιές κατά την κατάληψη του γιατρών. Αυτά συμβαίνουν αυτά συμβαίνουν αυτά συμβαίνουν εδώ στις ώρες που μιλάμε, στις ώρες που, που, που διανύουμε αυτή τη στιγμή Στον παρόντα χρόνο Ζητάει ο Μπουμπούκος υπεύθυνη δήλωση Από τους μη, μη καταληψίε εσύ Λοιπόν για να χρεώσει λέει στους καταληψίε, Τις υποτιθέμενες ζημιές που θα, γίνουν, που θα κάνουν Αν γίνουν ε, κατά τη διάρκεια της κατάληψης Αυτά ζούμε Και εσύ δεν γίνεται να μην δώσει τη σφιγμομέτρηση ε, να να παρακαλώ Ναι Ναι Ναι Τους βάζανε στη Στη μακρόνιση Να κάνουν δηλώσεις Τι μου λες τώρα Λοιπόν, κοίταξε να σου κάτι Εκτός αυτών έχουμε 50% Μείωση στι αποδοχέ στου πιλότους τη πολεμική αεροπορία, στου γιατρού που υπηρετούν με αεροπορικά μέσα, ξέρω εγώ, στο ΙΓΕΟ τέλο πάντων, στου πιλότου τη πυροσβεστική και σε άλλα τέτοια επαγγέλματα, έτσι διότι αυτά τώρα, αν τα καλώ δεν είναι επαγγέλματα, είναι κάτι παραπάνω από επάγγελμα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι είχα βγάλει του μισθού των, των πιλότων, ήταν χίλια τόσα ευρώ. Δηλαδή, τι θα του δώσει αυτού του ανθρώπου τώρα, ο οποίο ουσιαστικά και αυτό το, και ότι έπαιρνε ότι επέρνε δεν ανταποκρινόταν μπροστά σε, σε αυτά τα οποία έκανε σε αυτά τα οποία πρόσφερεμα για να είναι το γεωσύστημα του δόκτορος Γρήβα εε, καθαρό. <συσχελίδι> λοιπόν. Αισθάνομαι να πούμε μια είδηση Η οποία και αυτή σε παρόντα χρόνο συμβαίνει, Αλλά μη και δεν επιβεβήσεις εσύ μεγάλε καμίνι και άρι Και κασιδιάρι μην μη, μη, μη δεν τρέξεις να πούμε 30 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε για είδρευση Για ίδρευση πρόσεξε Από βρώχινο νερό Γιατί η ελληνικός χρυσός Δηλαδή η Ελντοράντο θα χρησιμοποιούν το καθαρό νερό που έπιναν κάτι κάτοικοι της περιοχής στις σκουριές Κατάλαβες Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο θα πληρώνουν το νερό Οι άνθρωποι για να το καταναλώσουν στις σκουριές Το νερό το δικό τους θα το χρησιμοποιεί η Ελντοράντο Αυτός είναι Θεός Κατάλαβες Αυτό είναι Θεός Το νέο φράγμα λοιπόν το οποίο θα γίνει εκεί θα γίνει λοιπόν Θα το πληρώσουν ποιοι άλλοι οι αποκαλούμενοι Έλληνε, αυτά τα υποζύγια τα οποία παλαμακίζουν όλη αυτή την κατάσταση λοιπόν το οποίο είχε προωθήσει ω βέλτιστη λύση ο τότε Υφυπουργό Οικονομικών ο Πάχτα ο Πάχτα το καταλαβαίνει είναι ατέλειωτη η μάσα του μεγάλα δεν τελειώνει πουθενά δεν τελειώνει πουθενά το θέμα λοιπόν είναι ότι επειδή το νερό το νερό το ζουμί τη ιστορία είναι ότι επειδή το νερό των ανθρώπων θα το χρησιμοποιεί η Ελτοράντο. Οι άνθρωποι αναγκάζονται, δηλαδή πρέπει να γίνουν φράγματα. κατάλαβες πώ τα φέρνουνε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Και το νερό θα το πληρώνουνε χρυσάφι. Χωρίστε hey! παρακαλώ. Έχεις δίκιο παρατηρώντας ότι η Ελντοράντο μπορεί να χρησιμοποιεί νερό και από αλλού αλλά την πηγή αυτή θα την κάνει ό,τι γουστάρει γιατί έχει και το νερό όπως καταλαβαίνεις το, το πληρώνουμε με χρυσάφη απαξάπανση Κυρία μου και κύριέ μου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα Μπορείς και παρακαλώ Τώρα, φίλε μου, να σου επαναφέρω εγώ τι είχα πει για τον Επιφανιούχο και ποιος και τι είναι ο Επιφανιούχος. Ναι, τα είχα πει εγώ. Εντάξει, κι άλλα βγάλαμε στη φόρα εκτός από φε... Επιφανιούχους. Αλλά δεν νομίζω να είδε κανέναν να... να ενδιαφέρεται. Να σας αφιερώσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με μια εκπληκτική τραγουδίστρια και να γυρίσουμε να κλείσουμε. Κοπέ με, γιατί quiero vivir. το όλο σχήμα, το όλο σχήμα, το όλο δεν quiero vivir de ότι δεν si να πεις ότι δεν μπορώ να πεις lo siento, si la Εδώ με δουλεύει, με και συσάγω dog dog or papam a chori amo perché ero si Εβολο amor και Αυτά να τελειώσουμε. Λοιπόν ο καθένα εκεί προσευκεθείτε στο Θεό σα Θεό τη Σαμαρά, όποιον γουστάρετε τέλο πάντων. Τέλο αυτά ήταν για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνο θα ακολουθήσουν τα γραμμένα του καναλάρχου. Εμεί να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ακούτε αυτή τη θεϊκή εκπομπή. Α, ναι! Λοιπόν και. Ε, ναι, να σας ευχαριστήσουμε για την υπομονή σας Τη θεϊκή υπομονή σας Τις θεϊκές παρατηρήσεις σας Και να ευχηθούμε θεϊκά να είσαστε αριθμητικά όλοι Και αύριο στην παρέα μας Ξέρετε εσείς δεν λέμε Άιντε, γεια και χαρά σας και χαρά σας По хрипер пистолет. а мы играем 7 лет. Все по пистолет. А мы играем 7 лет. Давай, не шумолчи. Ахуеба. Охуенно Радио caton fm st